Θα ήθελα αυτή τη μνήμη να την πω. Μα έτσι εσβήστη πια. Σαν τίποτα δεν απομένει. Γιατί μακριά, στα πρώτα εφηβικά μου χρόνια, κοίτε Δέρμα σαν καμωμένο που η ασεμή. Εκείνη του Αυγούστου. Αυγούστως ήταν η βραδιά. Πολλοί θυμούμε πια τα μάτια Ήσαν θαρώ μαυιά Ανέα μαυιά Ένα σαπφύρινο μαυί